Έλα, Παστολί μου. Έλα. Λοιπόν, ήθελα να σου πω κάτι όσον αφορά την πλάκα που θα μπει στην Ακρόπολη με τα στοιχεία τη Μενδόνη, εκτό από τη δωρεά. Μπάτσι, γουρούνια, δολοφόνη, ναι. Η Ακρόπολη είναι έργο τη Μενδόνη, μπάτσι, γουρούνια, δολοφόνη. Ναι, ναι, ναι, μ' αρέσει, αγαπάω. Προτείνω να μπει και μία πλάκα στι μικίνε. Έχει καεί αυτό το οποίο ονομάζουμε Πούσι. Η... Για το πούσι. Εδώ και το Πούσι. Εδώ καεί και το Πούσι τη Μενδώνη. μπάτσι, δολοφόνη πάλι. <ΣΣΣΣ> Λατρεύω. Καλή στιγμή, Αγόρι μου. Από καλησπέρα καλησπέρα. Πείτε να κάνω την πρότασή μου για τη Μενδώνη Χωρίς τη Λίνα, τη Μεντζόνη, Παρθενόνα δεν επιβιώνει. Αγέκα, για πε. Λοιπόν, το ασανσέρ πάνω θα μπει, παρακαλώ πάρα πολύ. Στο ασανσέρ, ρε. Πα... Ε, βέβαια. Αυτό θα σα ανεβάζει πάνω. Λοιπόν, θα μπει η επιγραφή με νέον. Δεν θα ε, μπορούσε ε, να μπει και πάνω στο τσιμέντο χαραγμένο. Όχι, καλύτερα να σα αφαιρέσει. Με νέον, ωραία, με νέον. Να μην είναι εκεί, έτσι, έτσι. Κάτι κομψό. Έτσι, έτσι, όπω είναι στα φαρμακία που περνάει που λέει χιμερεύει, α πούμε. Ναι, όπω είναι τα καγκούρι, κατά αυτοκίνητα, ε, από κάτω. Μπράβο, και θα έχει σλόγγαν Λίνα Μελδόνη στον παρτελώνα σε σηκώνει. Oh, ο, και, θα και θα παίζει το τραγούδι Lift Me Up. Ναι, δεν το ξέρω αυτό, αλλά γιατί. Κάνε το connection Lift Me Up, lift me up. Lift me up, me up me up, doni me up, me up. doni. Ναι, τον αστυνόμο Παλούρδο θα ήθελε. Ε, εγώ είναι ο Μπαλούρδο. Δέρνουμε, δέρνουμε, σπάμε. 13χρονα, 12χρονα, 5χρονα, στο διάλο να πάνε. Όλα, έλα παρεπαρέ. Καλά, αυτό είναι εύκολο τώρα. Άκου από το αρχηγείο τη αστυνομία τώρα και από τον αστυνομικό διευθυντή Λάρη σα. Για τρει γκλοπιέ απολογούμασταν Γονατιστή σε όλο το πλουταριό. Βρε τρία-τέσσερα παλικάρια έτσι, χωρί διακριτικά, ξέρει τώρα με μάσκε κλπ. Μα δεν γίνεται, είναι όλη διακριτική αστυνομική Το είπε και ο υφυπουργός ο, ναι, ο, ο ναι Ναι, ναι, ναι Τι χωρίς διακριτικά, είμαστε όλοι διακριτικοί Ό, ελέ, έχουν, και Σε όλα Το ξέρω, λοιπόν πάρε τρία-τέσσερα παλικάρια Και πηγαίνετε εκεί Και θα αναλάβετε ένα-δύο E, Συναδέλφου, τον Καλαμούκη και τον Μπαρμπαγιάννη. Συναδέλφου, πιανού. Συναδέλφου του Μπαλούρδου, δημοσιογράφη κατά το πρώτο μισό. Α, ah, τι θα του κάνω, θα του είναι ανήλικοι. Όχι, δεν είναι ανήλικοι. Τι θα του κάνω, άμα δεν είναι ανήλικοι. Δεν σταματάνε να μιλάνε, κοίτα, θα του πάσετε το χέρι και θα πείτε ότι τα σπάσανε μεταξύ του, να πούμε, βαριόντουσα, βάρεγε ένα τον άλλον. Ναι, ναι, ναι. Για να καταλάβει, έχουν την εκπομπή μετά από το σπουδαίο βουλευτή. Σπουδαίο, αυτό να το λέμε, το σπουδα. Ανώ μετά από αυτόν έχουν αυτοί οι δύο. Ε, ε, αυτό και ε, μόνο το. είναι ανεπίτρεπτο. Είναι για σπάσιμο καροτίδας. Εννοείται, εννοείται. Άντε να τα τελειώνουμε όλα. Άντε γάτε του πολίτου και ελέσουν το βαριέδο και ο παπάς. Ε. Έλα, να σου πω τι έγινε με αυτού που θα λογαριαστούμε μετά αρέσει. Βάζουμε πλάτη, αλλά θα λογαριαστούμε μετά το κοκκούνι. Το, αυτό το μετά πότε το εννοούνε. Δεν είναι, με, είναι ακόμα. Κάθε ρε παιδί μου, μπορεί να είναι μετά του 10.000 νεκρού. Μπορεί να είναι μετά του 15.000 νεκρού. Μπορεί να είναι μετά που θα τα ψηφίσουμε όλα μαζί και ελληνικό μετά μαζί, μαζί και αυτά. Σα παρακαλώ τώρα, Έτσι. τι λέει κι κυσιμό είναι αυτό. Θα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ ποτέ τέτοιο. Συνέχεια. Το ίδιο με κατάφαση. Ισχύει, Ισχύει. Ισχύει αυτό που είπα. <laughs> θα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ ποτέ τέτοιο. Θα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ πάντα Γιατί κάτι τέτοιο κάνανε πάντα οι κάτι τέτοιο. Τι, τι, ερώ, τι ερώτηση ήταν αυτή, δηλαδή. Τι, δεν καταλαβαίνω. να είχαμε ένα λέγαμε τώρα, εντάξει. Α, καλά, εντάξει, οκ. Okay. Άντε, Α, για. Λοιπόν. Περίμενε, ρε. Α, έχει Ναι, Καλά, δεν έχει, αλλά δεν έχει. Έλα, λέγε μα. Όχι, μωρέ, παρέσκε, γε. Και εγώ. Έλα, μωρέ, Σε παρακαλώ πάρα πολύ. <laughs> Όσο έχουν συντροφεύσει ελληνικέ αυτό δεν το Το εκτιμάω για που από σταλικά σου δικιά μου λατέρα. Έτσι, σκέφτομαι το εξή. Εγώ βλέπω το τον των άδωνι αυτά τα συχνά. Μη μιλάτε το... έτσι. Είναι η υπουργή τη ουδιά σου. Και αντιλαμβάνομαι ότι είναι συχνά. Ξέρω εδώ και πολλά χρόνια ότι η δεξιμή είναι τα τέτοια μου. Βρωμιάριδε, απαταιώνε. Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε. Μιλάτε για κάποιε εξαιρέσει και, και του βάζετε όλου <laughs> σαν βάλει. Διαχωρίζουμε τη θέση μου και στο κάτω-κάτω να πάτε και στο διάλογο. Πολλέ εξαιρέσει μπαζεμένε. Πολλά μονομένα περιστατικά. Ναι, United. Σαν το ξύλο από του μπάτσου. Αυτό. Τι, τι, τι, τι ψηφίσατε δεξιά ή μαλάκι και δεν ξέραν τι ψηφίσατε. Λε και ζούσαν σε άλλη χώρα. Δεν του ξέραν τι μαλάκι είναι την ώρα που θα ψηφίσουν. Να παίζει και αυτό γιατί το ίδιο βρωμιάριδε κι αυτή. Και αυτό θέλανε. Ακριβώ Ακριβώς. Δεν Έτσι, τα ρίχνουμε το όλα του. στην άγνοια. Υπάρχει και η μαλακία του λαού που την έχουμε εδώ. Παράγουμε απλόχερα. Ακριβώ. Κάνουμε και εξαγωγή. Την αυθονία. Τράγε, πάλι με την πρώτη ρε που τράγε Λοιπόν, την τελευταία φορά δεν μαλακά. Αποστολή. Αποστολή. Αποστολή. Όχι μπάφου. Έκανα λάθο. Καλά, αυτό να το δεχτώ. Αλλά δεν τη εισακούστηκα. Και δεύτερον, αφού εσύ δεν εφαγόθηκε να πιάσουμε τον παπά, τον παπά, τον παπά. Εσπάσαμε το χέρι του παιδιού, δεν μαλακά. Μπερδευτήκαμε. Αγία μη δεν είσαι, λοιπόν. Στην αστυνομία δεν σε βάλαμε με τον Τιρόγαλο. Γουρούνια τον τη Δεν ξέρω τι πίνετε. Δεν κάνατε το Αστραζένεκα. Δεν ξέρω παιδά. Μήπως έχετε κάνει το Αστραζένεκα <laughs> τώρα. Κάτι κάτι συμβαίνει. Ρε, Έχει παρενέργεια. Για τε, για τε, Δεν είναι αυτό κανονικό. Δε, χτυπάς, δε, αγούρια. Αγούρια. Αγούρια. χτυπάς Αστραζένεκα μόνος σου σπίτι. Περιμένα το Μαξ το γιατρείο να μου φέρει το φάρμακο. Ρε με τελετές με πυρίζε. Πήγες στην αστυνομία ρε. Mm. Πες στο διάλο μπαλούρδε. Ε, δύο πράγματα. Πρώτον, πες στο σημείο να μην ξαναπεί αυτό το αλλά όμω με σκοτώνει. Αναβεί. <laughs> όχι, όχι, όχι, δεν αναβάμαι, δεν Αυτό με σκοτώνει όμω. Όχι ξανά, αλλά όμω. Όχι, ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατή όμως. Γιατί ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό. Οκ, okay, οκ, okay, το δεύτερο. Όχι, ποιητή τώρα το λέω. <laughs> Δεύτερον, θα θέλουμε στην TV. Θα θέλω στην τηλεόραση. Εγώ τουλάχιστον θα θέλω μου Εσύ είσαι τηλεόραση. μία μωρή και θα πάω στην τηλεόραση επειδή θες εσύ. Και άλλοι σου το λένε. Πού το ξέρεις τι κάνουν οι άλλοι, Ασχολήσουν με τα δικά σου. Ε, Τους, τους, τους ακούω στην ώρα του λαού. Κάλης το λένε. Θα δούμε, δεν μπορώ να πω. Να τελεύω, αλήθεια μου είχες λίψει. Ε, βάζονται στις παλιές ελληνοφρένειες του Αλφα, είμαι στο 38 επεισόδιο το κεφάλι. Οι παλιές ελληνοφρένειες μπορεί να είναι επίκαιρε, είναι από άλλη επικαιρότητα. Ναι, το ξέρω, ακόμη φαντάζω. Είχα... Ποιον έχουμε, Σαμαρά, <laughs> έχουμε εκεί. <laughs> σαμαρά είχαμε. <laughs> σαμαρά. <laughs> σαμαρά. <laughs> ναι. Χιχιχιχι. <Ορότου>, το... <laughs> Μα έχει λείψει τα βαστολικά. Ναι, κάτι. Θα κάνω ο δικό μου κανάλι, το σκέφτηκα το σκέφτηκα καλά. Θα είμαστε μαζί, θα στηρίξουμε. Channel floor. <laughs> αυτό. Okay. Λοιπόν, Λιάδομαι. θα γίνω λίγο διαπλεκόμενο. Τι να κάνουμε, δεν κατάλαβα. Θα ζητήσω <laughs> και μια 15 μπάτσου να έχω κι εγώ, γιατί όχι. <laughs> και μετά κουνηθείτε πουρνακιά. Γιώργο, ανημέρωση τη αρμόδια αστυνομικέ αρχέ. Λοιπόν, ο Τουγουστάρ κάνω. <laughs> Τον σήμερα 6 Απριλίου του 1941 οι γερμανοφασίστες επιτέθηκαν στην Ελλάδα. Και επειδή ήταν κάποιος μετανόητοι και ανυπότακτοι Έλληνες, τους αφιερώνω το σαν ναψάλινος τείχος που ανοίγει στο σοφάρι τα πεδία των μαγών. Δεν γνωστάμε τίποτα στους απογόνους των γερμανοφασιστών. που πεδία We'll